nós é nós cala sim seja namaste cala namaste cala casa virou a virou a axi axi já faz pouco capello Εικόνες και είχε από την Αστιπάλαια η, ανα, η αναγνώριση της αξίας είναι ό,τι πιο σημαντικό στι μέρες εδώ. μας, Θα μπορούσε να πάει και σε ομάδα Γκρουπ που αγκαλιάζονται Να λέει αξίζω, αξίζω, αξίζω Μόνο έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι για το Κυριακό και τα λέγανε οι κάτοικοι της Αστιπάλαιας Ναι, άμα το λένε οι κάτοικοι Τον είπαν ήρωα και τον χειροκρότησαν Δεν έχουν καταλάβει έναν Χριστό στην Αστιπάλια τι θα γίνει. Λάθο. Εγώ πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα τον λέει η Ρο και τον κύριο mm. Κορδέα. Απλά είχε να πάει στην Αστιπάλια και εκεί το μετρήσαμε και το είδαμε. Ότι δεν θα ήταν πανίδα για πανίδα στην Αστιπάλια με όλα αυτά. Ε, θα δει που στον αέρα να πετάει ποτέ ξανά από την ανεμογεννή. Ζηλεύει. Ζηλεύει. σα-ίσα. Θα βλέπει ένα, ένα ετό ξαφνικά να πηγαίνει ανάποδο. <laughs> τον έχει χτυπήσει, τον έχει πάρει βάρο, τον Τον <laughs> <laughs> από κάτω. Περιμένει μια λεκάνη και βγαίνει κοιμά. Τίποτα είναι πράσινο νησί Τέλος Βάλανε χθες και τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτροκίνητα που φτάσαμε παλιά ήταν πράσινη όλη η Ελλάδα Τώρα μονήσαμε πάλι Εντάξει σίγα, κατά, σίγα, κατά, ξεκινάμε. Ναι, σιγά σιγά Θα γίνει και, και που έγινε πράσινη η Ελλάδα τι καταλάβαμε Έλατε Έλα, όχι καταλάβαμε Ήρωα τον Βάκαμε λένε κρέας. εδώ κρέας. Με, Χορτάσαμε ψωμί Και τον λένε ήρωα πρώτον Γιατί Την κολοσορίζουν Γιατί ήρωα Μένει στην αστεπάλη Μπράβο μόνο 12.000 νεκροί Ποιο είναι ο ιερισμό, Πώ αποδεικνύεται, Ημένει στην αστυπάλεια. Βλέπει το απέραντο γαλάζιο, είσαι, σε Χτυπάει ο αέρα. Δεν βλέπει κόσμο. Γενικώ είστε τουρίστε, είσαι και σε μια πανδημία. Είναι μόνο ή κάτι. Και ξαφνικά. Έχει τηλεόραση. Βλέπει. Η μόνη oh, ναι, το εντάξει, okay. <laughs> ναι, Αθήνα ναι. Οπότε λε ήρωα. Και βλέπει ξαφνικά τον Πρωθυπουργό Κυδιάκο Μητσοτάκη μπροστά σου. Πώ θα αντιδρούσε. Ήρωα. Ένα γκόμενο κατα... χάθηκε. Το γκόμενο είναι στην Αθήνα. Εκεί είναι ήρωα. Εκεί δεν έχει γκόμενο. Εδώ, εδώ Στα το σταγιστικό Δεν είναι γκρικαμάκι. Όχι. Εκεί είναι ήρωα. Για του τουρίστε και... εδώ με την κάτσα και το πέτριο είναι μόνο. Εδώ είναι γκόμενο. Έχει ιδιότητε διαφορετικέ κατά τόπου. Διαφέρουν ε, αυτό. Ε, το καταλαβαίνω αυτό. Μπράβο στου αστυπαλιώτε. Αστυπαλινού. <laughs> Αλλιώ λέγονται δεν έχει σημασία. Νομίζω αστροπαλιώτε. Κάπω έτσι. Είναι μπερδεμένο λίγο με την αστυπαλία. Αστροπελέκια, Όχι. θέλει. Όχι. Εντα τώρα και η ηλικιωμένη ήταν τον πρωθυπουργό τη χώρα. Και εκφράστηκαν έτσι. Πρέπει να εκφράζετε παντού ο κόσμο. Εκεί γιατί του είπε ο Κυριακό: Τελειώσατε! Τελειώσατε! Έρχεται τώρα δε, η πράσινη ανάπτυξη. Του ρώτησε για τον. Με υπόδιο. την αδερφή μου πρόεδρο. Εκεί έχουν κάνει όλοι, με τον Τζόνσον. Ναι, μονοδοσικό. μονοδοσικό. Παγοράζει Πα, τη θρόμβο κατευθείαν. <laughs> τη βάζει το ψυχή <laughs> αν δεν έχει. Την κρατάς, μπορεί να σου χρειάζεται κανεί μια θρόμβοση. Γεια σα, μια θρόμβοση θα ήταν. Τη όταν την ψάχνει, δεν τη βρίσκει. Γιατί δεν τη χρησιμοποίησε τη θρόμβο τη στιγμή που ήταν τον Κυριακό να πει Να αυτό καρδιά του τη χαρά του. Λοιπόν, αυτά με την αστυπάλλα. έρθουμε στην Αθήνα. Είναι ο κύριο Γεραπετρίτη. Συγγνώμη, αστυπάλλα τώρα τη βλέπουμε στο χάρτη με το σήμα τη Volkswagen. Μπορεί. Γιατί όχι. Η το χορηγεί να όλο πάρουμε. αυτό. Ναι, ωραία. Και οι αδερφοί του Κυριάκου που είναι πρόεδρο των νεοελικών πάρκων. Να πάρουν και άλλε εταιρείε, άλλα νησιά να είναι όλα Μάρκε. Και θα πηγαίνουν που θα πάτε φέτο στην Audi. Εσεί. <laughs> <laughs> Πώ είναι σκόνταξάνθη πάνω. Ναι, σωστό. Ε. Α, ah, ναι, και έχει μείνει. Δεν ξέρω, είναι ακόμα κοντά στην Ξάμπη. Ξέρω, εγώ oh, ήτανε. Η Ήπειζα. Γιατί έγινε Σέατ. Μπράβο, ναι. Σωστό. Δηλαδή, θα πάμε στην Ήπειζα, τι εννοούμε. Ναι, αυτό ακριβώς Ναι, ναι. όχι, σωστό. Θα πάμε. Στη, Λαμπορική. Στην Toyota Η Λαμπορική θα είναι η μήκονο. Θα είναι για την Ξαμπούτα. ναι. Η για, Μήκο, <laughs> <χλειδάθος>. νέο, για να έχουν ονομασία τα νησιά. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε. Όχι, το κάνουμε. θα τα <laughs> Το <Τα laughs> πουλίσα... ένα έγινε Volkswagen τα έχουμε, Έτσι θα σώζουμε και από τους Τούρκους Δεν θα πάνα να πάρει την Toyota τώρα η Τουρκία Θα τα βάλει τώρα συγγνώμη με τον με ναι, τη, Ιάπωνα αίμα, τη την τη, τη, <laughs> Golf Με το Golf Δεν να τα όχι, πάει. όχι, συμφωνό λάντα Ποιο θα πούνε, να ξέρουμε γιατί είσαι στη λάντα μας βλέπω <laughs> <laughs> Θα βρούμε Για διακοπές εκεί που... θα βγαίνει μόνο Με τέτοιες χορηγίες μόνο λάντα βγαίνω θα, θα βρούμε, ναι. θα βρούμε τι Θα, θα γίνει από την, τους αρμόδους η, η μοιρασιά Έλβου <laughs> <laughs> Και τα λοιπά, Α, τα και τα λοιπά. <laughs> Ο Γεραπετρίτης λοιπόν, συνεργάτη του ήρωα Μίλησε σε κανάλι Και μιλάει για το πώ θα πάνε Και τι θα γίνει στον οικονομικό τομέα Και πώ θα πάνε τα π Με το πέρας της πανδημίας θα υπάρξει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή ορμή Θα υπάρξει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή ορμή Βαστά τη Πιστεύω ότι το 2022 θα είναι μια σημαντική χρονιά όπου θα έχουμε ανάπτυξιακή ορμή στην ελληνική οικονομία. Ορμέ. Θα Πολλές έχουμε ορμέ. Ήρθαν οι φσκοθαλασσιέ το καλοκαιριάκι. Ορμέ, λέει ο το 2021, το 2022 έχουμε ορμή. Μπαίνουμε πια σε Γιατί έρχεται με ορμή. Θα πάει φέκι-φέκι ανάπτυξη, δεν ξέρω. Ανάπτυξη. Ε, έτσι θα μα πάει η ανάπτυξη. με Μεορμή Α, το είπε. Το τύχο, Πώς αλλιώς πιστεύω. θα το πει. Είναι ο Γεραπετρίτης Πετρίτσου, είναι καθηγητής πανεπιστημίου είναι και σοβαρός, ναι. είναι συνεχάσεις του ήρωα. Είναι δηλαδή τον ήρωα, κυριακο, άρα είναι σοβαρός ήρωα. έτσι κι λες. Είναι ο Κυριάκος, το λέμε ήρωα. Ήρωας, <laughs> Α, πάρτα, πάρτα <laughs> στα βουνά. Α, πάρτα <laughs> <laughs> στα βουνά. Ε, Οπότε έρχεται ανάπτυξη. Μεορμή όμως. Στο σημείο ήταν πιο ωραία η άλλη που έγινε που «Μανάρι Ε, κάθε ηγέτη έχει και τον κόσμο. Ο Σιμίστη ήταν το Μανάρι, mm. ο Κυριάκος ο, ο ήρωα. Ο Τυγκόμενο. Ο Τυγκόμενο και ήρωα πλέον. Ο Τσίπρα τι ήταν. Ήταν η άλλη Θεσσαλονίκη που τον ο ο έλεγε. Ο, Σαμαράς ο Χόνευτός, δεν το Σαμαρά ναι, είσαι, και και λες, ο Χόνελ. Πέτσι κι Σαμαρά κανένα. Τίποτα, κανεί άλλο. Δηλαδή και Γιώργο. Τα το του κόψανε Γιώργο. Ο Γιώργος τι ήταν. Σιριζέο. Έχουμε στην πορεία ένα Τσίπρα που μας το λέει με κάποιο τρόπο. Δεν είχαμε το Γιώργο Ναι. Γιώργο μου, αγάπη μου, κάποιον τον έλεγε Ο Σιμίτης, να μου, μανάρι μου ε, Αυτό το θυμάμαι, ε. αλλά είχε και ο Γιώργος πάλι μια ε, Σίγουρα αγάπη. θα έχει, ο Γιώργος δεν θα έχει αγάπη, ο Γιώργος και συμπαθής Ο Γιώργος πραγματικά ε. είναι συμπαθή. Ένα, ένα συμπαθής, τελειά Τίποτα άλλο Καλό παιδάκι Καλώς, είναι Συμπαθές εγώ προ... στην τάξη δεν ενοχλούσε Δεν είχε να να μην, να μην είναι Έκανε τα μαθήματα συμπαθής και Συμπαθής μα έβαλε στα μνημόνια Εκείνο με τον αδερφό του που ήταν να κατέβει τι θα γίνει Δεν, θα δεν ξέρω έχουμε θέματα, είναι φόφη τώρα και ο Λουβέρδος, Έχουμε Και, θέμα, και τι θέμα, θα τα κατέβει ο Νίκος ή ο Νίκος, Δεν θυμάμαι Κάποιο θα κατέβαινε γιατί Ο Νίκος όμως. Ο Νίκος ναι Είχε βάλει και στην Ευρωβουλή, αλλά δεν πήγε καλά Πολύ με έχει πικράνει αυτή η ιστορία ο, Όλους μας Και φοβάμαι ο Αχιλέας Καραμαλής θα προηγηθεί του ο Ποιο. Ποιος Ο Αχιλέας Καραμαλής ο Υπουργός μεταφορών Κώστας Αχιλέας, Το Αχιλέα Πολύς Κώστας Κώστα, το Αχιλέα, ναι, ναι. Κώστα, Κώστα. Κώστα, το Αχιλέα Είναι Κώστας ο δεύτερος, Κώστας ο γάμος Πώς είναι οι βασιλιάδες Έτσι είναι ναι, και καραμαλίδε, είναι παπάνε. Αυτό είναι ο Κόστο, αχ, καραμαλίδε. <laughs> ναι, μπράβο του Αχηλέα. Του Αχηλέα είναι, μην κάνουμε λάθο. Το Αχηλέα το του Αχηλέα. Ωραία. Και τι θα γίνει, τέλο πάντων, εντάξει. Λέμε, α γυρίσουμε στον Μητσοτάκη τον δεύτερο. Ναι, τον ναι, ναι, ναι. ήρωα. Ναι. Που είναι και πιο εύκολο. Τον έχουμε και πρωθυπουργό τη χώρα και μα δίνει υλικό. Το δεύτερο πάντα δεν είναι ωραίο. Α, τι Ακούγεται να κάνουμε. Είναι δεύτερο. Εντάξει, τέλο πάντων. Όταν κυβερνήσει ο γιο του, θα ήταν ο τρίτο. Και θα είναι και ο Κωνσταντίνο. Σωστ Λοιπόν, ε, επειδή περνάει το εργασιακό αυτές τις μέρες και έχουμε και κινητοποιήσει, έγινε και σήμερα το πρωί ένα όρος στον Πειραιά, έτσι όπως έγινε, α μην ε, ξύνουμε κι άλλο είναι. τις πληγές, ε. όχι να επεκταθούμε χρειαστεί, αλλά ε, πειραματισμοί και ακροβασίες. Την άλλη εβδομάδα είχε η απεργία. Που κολλήσαν όλοι με τη ΓΕΣΕ και ορθώ. Για σωστό. να δυναμώσει όσο γίνεται. Ναι. Και σήμερα έχει λαλυτήριο, όμω το απόγευμα 7 η ώρα. Ναι, ναι, ναι. Και το πάμε και άλλοι φορεί έχουν 7 η ώρα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ε, ο Κυριάκο. Το φιλεργατικό ε, νομοσχέδιο. Τώρα, ε, συγγνώμη. Κάθε ναι, ναι, τώρα ναι, έχει, επειδή έχει ωραίξει το πάμε. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Μην είναι φίλε. και Αυτοί πάντα μίζαρα τα βλέπουν. Δεν βλέπουν εδώ τον το Κυριακό το χατζηδάκι που θέλουν να φτιάξουν. Θα λέει κάθε μέρο ο χατζηδάκι. Θα, θα παίρνει ρεπό, ρεπό, θα παίρνει ρεπό. Όμω μας Έχει Μα έδωσε το πάνε ρεπό, θα μα δώσει ρεπό. Όχι, ο... ελιέ. Ελιέ, όμω το λάδι μας έχει βγάλει. Ορίστε. Να μα πάρει μόνο και να μα δώσει Μονοκίνηση δημιουργούν. Αντί να πει ορίστε, θα δώσουμε ρεπό. Ναι, Δημήτρη, ο Έλεγε Λέξε. η Παπαρίγα 1200 βασικό. Ναι. Ρεπό δεν είπε. Δεν είπε. είπε... Ότι δεν είπε δεν, δεν είπε. είπε. Ο άλλο λέει 1200 ρεπό. Α το Χέστο. Γκουλάγ. ήταν όλα αυτά. Λοιπόν, ο Κυριάκο τώρα εδώ που τον έχουμε είναι πιο <laughs> βατό <laughs> και πιο ρεαλιστικό όλο αυτό. Ο Κυριάκο μιλάει για την προστασία των εργαζομένων. Λέω δηλαδή και στην επιχειρηματική κοινότητα το οποίο είναι έντιμο. Εγώ θα σα μειώσω του φόρου. Θα σα απλοποιήσω το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αλλά. Και θα σα διευκολύνω στη ρευστότητα. Εσεί όμω θα επενδύσετε στη χώρα σα, θα πληρώσετε φόρου και θα προσέχετε του εργαζόμενου σα. <Κι> και θα προσέχετε του εργαζόμενου σα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το, το ξέρετε. Δεν πρόκειται να δεχθώ οποιαδήποτε. Απόκληση και εκμετάλλευση. εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μόνο και μόνο με τη δικαιολογία ότι δεν τα βγάζουμε πέρα και θα προσέχετε τους εργαζόμενους σας Άλωση, Προσέχετε του εργαζόμενου σα. Στούκα είναι το παιδί, κόπανος είναι. είναι. Δεν πρόκειται να δεχθώ οποιαδήποτε απόκληση και εκμετάλλευση εργαζομένων. Μπράβο! Όλη καταργήθηκε ο καπιταλισμό. Τι έγινε. Εδώ, όπω τάκουσε. Τι έκανε ο Ήρωση. Παρακαλά <laughs> τον είπε. Δεν θα δεχθεί, πω το εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Τσίσα. <laughs> πάει, <Λοιπόν>, τελείωσαν. <laughs> αυτό που Καλέ... ξέρουμε ότι ο καπιταλισμό είναι ένα σύστημα που εργοδότη ο εκάστοτε. Εκμεταλάτε, έχει τελειώσει αυτό. Πάει. Αυτό έχει τελειώσει, πάει, δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε καθυστερημένοι γι' αυτό. Ε, ε, γι' αυτό αυτό το <laughs> <laughs> <laughs> Γι' αυτό έρχεται και το φιλεργατικό νομοσχέδιο. Για να πει τέρμα στου εργοδότε, Ως εδώ ήταν, Προστασία Εργαζομένων. Δεν ξέρω, πολύ με έχει αγχώσει αυτό. Δεν φοβάμαι τι θα γίνει. Οι ξεγέρσει των επιχειρηματιών, ναι, αυτό ε, των αναμένεται, εργοδοτών, αναμένεται. Δεν ξέρω Το πάμε Εργοδοτών, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μήπω να μην γίνει το βράδυ συγκέντρωση μετά από αυτή Άς τη δουλειά. Α κάνουν το πανηγυράκι του, δεν λέω. <laughs> αλλά το πάμε Εργοδοτών φαντάζομαι θα πρωτοστατήσει τι επόμενε μέρε. Μα λογικό είναι, δεν βλέπει τι γίνεται. Θέλει άλλο να τα πάρει. Έχει και συγκεκριμένες προτάσει για το τι θα πάρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά είναι λογική, η λογική ημονία τη αριστερά, αυτά πληρώνουμε. Έχει να, επηρεαστεί το... ο Κυριακό. Λογικό Δεν ήταν. Δεν μπορεί. Γι' αυτό όταν α... έλεγε ο Ροάλου, να δει για να μην κοροϊδεύει. Αληθεύει ότι θα δώσετε κίνητρα σε επιχειρήσει. Θέλ, θέλουμε δαπάνε επιχειρήσεων που στηρίζουν τον ναι. κόσμο τη εργασία να εκπίπτουν. Για να μπορέσουν οι εταιρείε να δώσουν μακτινίδια στου εργαζόμενου. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Κάντε λίγο υπομόνη. Ακτινίδια, μόνο ρεπό. πω. Τα ακτινίδια είναι ένας ευγενικός τρόπος να πει ναι. «Εχεστείτε» Όχι. Ήναι <laughs> okay, όπως θέλεις. Είναι ένας ευγενικό, πέρισε. το λέει απαίξω okay. απαίξω. Το μπορείτε και δαμάς κινά. Εύσχυμος. Όπως το λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εύχη. Αλλά θα πάρουν ακτινίδια. Και στο και ρεπό και σου θα τρώσει ακτινίδια δηλαδή. Μαντύλι. Μπρά... Σε παντίνα, δεν σε πα πα ρεπό. Ούτε να το χαρίζει, θα δεν <laughs> θα μπορέσει. να μαζέψω τι Ελιέ και θέλω και την ε, ε, τουαλέτα. Δηλαδή. Μια φορά το εξάμεινο θα είναι κι αν οπότε δεν. Ποιο το, το ρεπό ή το ακτινίδια. Η αμοιβή. <laughs> α... Αν ακτινίδια όμω. Αν ακτινόμενο μια φορά το εξάμεινο είναι πρόβλημα. Ναι, μεγάλο. Αλλά για το ρεπό μιλούσα εγώ. Γιατί μιλούσες για το ρεπό όμως άμα το έχουμε συμφωνήσει με την εταιρεία και έχει συμφωνηθεί αυτό. Και σου έχει πει η εταιρεία ναι. Αυτέ τι συμφωνίε θα είναι καλό να τι έχουμε σε βίντεο. Με εταιρική σύμβαση, όπω είπε και ο Χατζηδάκη. Ναι. ναι. Ναι, που εκεί ξέρει τώρα τι θα γίνει. Και ε, αυτό ο... έχει περάσει από το νομικό τμήμα τη κάθε εταιρεία πάρτο. Προφωνίες. Και τρέχα εσύ ο καθένα μόνο σου. Προφανώ. Ποιο το... θα πάει σε. Και ότι θα είναι και ένα γραπτό. Θα τον δώσω και ένα κολλό Θα είναι μια μεγάλη νομική εταιρεία από Όχι, πίσω. Όχι, που θα είναι κλειδωμένο από πίσω ναι. ο εργαζόμενο. Δεν θα μπορεί να κάνει. είναι προ Δεν μπορεί σου. να διεκδικήσει είναι μόνο του. Δεν έχει το ίδιο νομικό τμήμα, ούτε την ίδια νομική συμβολική υποστήριξη. Οπότε πάμε. Και το βασικό θέμα τώρα. τώρα πω, τη με το ακτινίδιο ανάποδα. Έχει από, τη... άλλη, άλλη διαδρομή. Έχει ανάγκη τη δουλειά. Αυτό από εκεί προκύπτει. Να. Ότι δεν είναι ισομερή σε όλη αυτή η διαδικασία. Έχει ανάγκη τη δουλειά ο άλλο και αν του πει θα δουλεύει δεκάωρα και θα κάτσει, θα δούμε πότε. Που έτσι κι αλλιώ γίνεται, γίνεται και θα δουλέψει. Κάνω, τώρα θα είναι και νομοθετημένο. Ε, με τη βούλα. Ε, υπάρχει ε, ποια ναι, είναι η μια... βούλα. <laughs> αυτή στον τροχό τη τύχη. Πέμπτη. Που η Αστεία <laughs> Ναι, αυτή, αυτή, αυτή. Λοιπόν. Ε, υπάρχει όμω κι άλλη μια λύση που πάλι εμεί δεν την έχουμε σκεφτεί, αλλά την έχει σκεφτεί ο ήρωα. Επιστροφή είναι... στη φύση. Όχι, όχι. Αυτή που ακολουθεί. Τέτοιε προτάσει εμεί όχι απλά θα τι συζητηθούμε, θα τι υλοποιήσουμε. άμεσα Όπω επίση πιο ευνοϊκά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών και, και, πιο, και πιο επιθετικά κίνητρα, προσέξτε, έχει μια αξία αυτό. Για επιχειρηματίε οι οποίοι αποφασίζουν να δώσουν μερίδιο των μετοχών του στου εργαζόμενου. Εμεί θέλουμε οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι μπορούν να είναι συνέτεροι στι εταιρείε. γνωρίστε έτσι θα λυθεί. Άρα πέρα από ρεπόρ θα πάρουμε και μετοχές Θα πάρουμε και μετοχές θα είμαστε συνέτεροι, αλλά θα είμαστε εμεί εργοδότε. Άρα. Το ήρωα είναι λίγο. Γιατί να πας για λάδι και για ελιές αφού είσαι εργοδότης θα κάτσεις εδώ. Δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι σε λίγο. Θα σου φέρουν το λάδι. Κατήριξε την τάξη του Μπάλαιο τώρα καταρχήν και τις εργαζόμενους. Τις τάξεις Γενικός. Δεν θα υπάρχουν ναι. τάξεις. Μόνο μία τάξη του Χρυσοχοίδη. Νόμος και τάξη. Α, με εξαιρέσει. Το, η μαφία, το έγκλημα. Α, το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο όχι, το το, όχι το οργανωμένο. Το οργανωμένο επιτρέπεται. Τι το οργάνωτο είναι κάτι μπάχαλι που δεν συννοούνται καλά. Ναι. Τι Αυτή... το <laughs> Γιατί αυτοί είναι οργανωμένοι, ξέρω. ραντεβού για να σκοτώσει και δεν πα στο ραντεβού. Αυτό είναι ένα οργάνωτο έγκλημα. Έλα μωρέ σιγά που είχε. Τι είναι σιγά τώρα, ωραία. ωραία. Ενώ το οργανωμένο είναι αυτό, δίνει στο ραντεβού, tá, γραφή. Γραφή. πα στον εγκλήμα. Κάνε εκεί, γεια σας. Έχει εμφύλιο, έχει πόλεμο με αυτό Ως, σοβή, Το ναι. έχουμε δει. Ναι, έχει ανοίξει πόλεμο. Έχει στενάξει το οργανωμένο έγκλημα. <laughs> Χαμός γίνεται. Τα ναρκωτικά κοπήκανε. <laughs> Τίποτα. Η νύχτα, η μαφία, η μισή, Καταρχάς η αστυνομία δουλεύει. Σε προστασίες <laughs> <laughs> <laughs> Εντάξει. Τι να κάνουν, δεν βγαίνουν. <laughs> ναι, όχι, Τι θέλω να, να το Α το πατάξει από μέσα, αν θέλει να το πατάξει. Από μέσα το πατάξει. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώ το πατάξει από μέσα. Λοιπόν. Αυτά με του εργοδότε που εργαζόμενο του θα γίνουν εργοδότε και θα είναι συνέτεροι. ωραία όλα αυτά στα λόγια. Δεν εφαρμόζονται που φαινά στον κόσμο. Γιατί λέγονται τα λόγια αυτά. Γιατί πρέπει να πείσουμε. Τα, τα λένε άνθρωποι που δεν ξέρουν από δουλειά. Μήπω χιλιάδο έχει ένσει σε τράπεζα, 10 χρόνια. Ποια δέκα χρόνια. Πια δεκαετία, δεκαετία είναι αυτή δεκαετία είναι αυτή που έχει ένθα. Και πήγε έλεγχο. Αφού με το που ήρθε έγινε βουλευτή από τα εξωτερικά πώ. Έχει δουλέψει, έχει δουλέψει. Λέει. Σύμφωνα με δικέ του μαρτυρίε. Δουλειά, όπω το λέμε όλοι. Όχι, η Κωνσταντινούπολη. Δουλειά όπω έχω θέσει και κάρτα. Α, Ότι μπήκα κάπου διοργανώνοντα. Γραφείο. Α, ξέρω κάτι. <laughs> μελλοντικό γκόμενο, μελλοντικό ήρωα και πρωθυπουργό. Μελλοντικό. Μελο... Ναι, Ο, τότε που δούλευε. Ναι, ναι, Τώρα ναι. τα έχει καταφέρει αυτά γιατί έχει κάνει βήματα. Φεύγουμε από τον νυν, πάμε στον πρώην. Έχουμε και πρώην πρωθυπουργό. Τον Τζιπραντζέδο έδωσε μια συνέντευξη. Ο Τέο λοιπόν. Ο Τέο είναι ένα. Όχι, ο τέο πρωθυπουργό, ο Τσίπρα. Εδώ συνέντευξη στην Όλγα Τρέμη. Αυτό. Τι αυτό, γιατί τι, τι σε εκπλήσει. Πού ήταν τρέμει. Στο News Bomb, στο, στο site. site και είναι συνεντεύξει. Καλά, και... με αυτό το σακάκι Ήταν το η τη. Με αυτό το, το σακάκι ταμτάκων. Ήταν η μέρα του καρό σακάκιου. Το... Την ίδια ε... μέρα το έδωσε. Ναι, ναι, δεν μάλλον. είχε δώσει. Πήγε στη Βουλή. Το... Γενικώ του άρεσε αυτό το σακάκι. Του είπαν πάνε... κάποιοι, του πάνε ναι, και ω, Το φορούσε το, όλη όλη μέρα. Το, το καλό. Αυτό θα βάλετε. Για τι βαφτίσει <laughs> ή για τη συνέντευξη των φοραμάτων. Ένα λίνο έτσι, ψηλούλι. Ωραία. Πάρα πολύ, του πάει κιόλα. Και το υποστηρίζει κι ο ίδιο δεν είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή. Άντε και σε άλλα χρώματα. Πού ήταν αυτό με την τρέμη στον αμφιθέα. αυτό που ήταν δεν ξέρω ναι. το σκηνικό που ήταν Α. είναι για διαδικτυακή συνέντευξη είναι η πρώτη της ε, Όλγα Στρέμης αυτό το site Ά, δηλαδή... οπότε εκεί μίλησε για το Γιώργο Παπανδρέου μίλησε για το, Γιώργο, για, το... Λάθος, για το σύντροφο αριστερό Σιριζέο Γιώργο Παπανδρέου Α. με <συνάς> τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου τι τρέχει υπάρχει πολιτικό φλερτ με εκείνον έχετε κάποια ας πούμε απευθείας επαφή ή γιατί λέγεται και αυτό μπορεί να, υπάρξει, να υπάρχει διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην κυρία Βάρτζαλη που είναι από τις πιο εχειρές μεταγραφές του ΣΥΡΙΖΑ <laughs> Δεν δε μ' αρέσει όλος μεταγραφή Είναι μια συ, ε, συστράτηση τάξει, έτσι το λέμε. σε ένα κοινό στόχο διότι ε, αυτή τη στιγμή πώς να το κάνουμε ε, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιωματικά έχει, ε, κατέχει το ρόλο της γεμονεύουσας δύναμης στη δημοκρατική παράταξη Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν ε, ε, αυτόνομες πορείες με τις οποίες θα αναζητήσουμε συγκλήσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου εκφράζει θέσεις και προτάσεις οι οποίες είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι άλλα, α, άλλα στελέχη του, του, του, του, του χώρου του κοινά. Στο σπιτιού μου την <μμ>. Με ένα παιδί Ο Γιώργος Παπανδρέου Ένα Εσύ είμαι αυροκέφαλε, φύγει από τη χώρα μας Μας κλέβεις τις γυναίκες ο... Μας κλέβεις και τις δουλειές ο, ο, ο, ο, ο, ο. Στη μαμά μου θα το πω Λοιπόν, να είναι. δω Το τραγούδι επειδή μιλάμε για φλερτ Να δω τους Τον κόσμο, και του βουλευτές Να υποστηρίζουν Γιώργο Παπανδρέου Δεν έχω καλύτερο Και τι στον κόσμο Δεν έχω, μακάρι. Έχουν Έχουν αμάς στο όλο τον ακροδεξιό καμένο Τη μεγαλοοικονόμου Κάτι παρτάλια, τον τζουμάκα Θα καταπιούν και το Γιώργο Παπανδρέου Μακάρι, μακάρι. Και το Γιώργο θα Παπανδρέου θα Μια φόφη Τίπο, πρόεδρος φόφη. Και ο Λοβέδος να παλεύει να γίνει ναι. πρόεδρος για μια ζωή Η φόφη, η φόφη. Οι Πήγε ο Σημεών και Δίκο γλου, Δεν φταίω. Και αλλά ο δρόμος... Και μόνο που πήγε ο Σημεών είναι να πάει και ο Γιώργος, Συγγνώμη. Είναι... Μετά το σημείο προφανώς. Γιατί δεν είπε η, τέτοια δι, ναι, το σημείο και είπε τη Βάρτζελη. Γιατί ότι η Σιμεών είχε πιο κομικό ρόλο, ναι. <laughs> <laughs> ε, στο τηλέφωνο. Έλα, τι χρειάζεται το σιγά μεταξύ μα. <laughs> Εντάξει, μπορεί να χτυπούσε, να <laughs> σε <χτύπησε>. ναι, ήταν μήνυμα να Δεν Λοιπόν, σύντροφο του Γιώργο Παπανδρέου γιατί θυμάμαι στου αγανακτισμένου το 2011 εκεί που ήταν όλο ο ΣΥΡΖΑ κάτω, και ορθώ ήταν στην πλατεία, ήταν κάτι κρεμάλε που του κρεμάγαμε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Παπα Κωνσταντίνα. Πάει, κρεμάστηκε και αυτή η πολιτική, την πολιτική κρεμούσαμε, όχι τα πρόσωπα. και επειδή μα έβαλε στο μνημόνιο. Ε, και από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και τον βρίζανε τον Παπανδρεού όλοι. Και τώρα έχουμε συγκλήσει. Εντάξει. Το φέρκο μου, καταλαβαίνω, δεν είναι να μπει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η αυτόνομη πορεία να του το θα πισά, συνεργαστεί εξωτερικά θα λιποθυμήσουν να το πει απότομα θα ήθελα να μπει ΣΥΡΙΖΑ μέσα να θα μπει και να είναι να σου πω να είναι και μια ένας δελφίνος ενδεχομένως <laughs> σε περίπτωση <laughs> που φύγει ο Τσίπρας δεν υπάρχουν εφεδρίες αν ο, αυτό, ο Γιώργος αν έμπαινε θα ήταν μια χρυσή εφεδρία για εγώ θα ψήφιζα Γιώργο εγώ έμπαινα Ναι, ναι, κιόλας στο ΣΥ� Ναι, ναι. Okay. Είναι, είναι καλή λύση αυτή. Ποιε αχτιόλου τώρα και ποιε αχτιόλου έχει το παιδί. Ναι, δεν... <laughs> πού να τα προλάβει όλα. Δουλειές, ενώ ο Γιώργο ελεύθερο. Όχι, Γιώργο, έχουμε καλό τα παιδιά το... του Γι' αυτό αφισιμούσε ο Γιώργος τώρα τελευταία. Τον έχεις δει με Ναι, τι για αυτό. αριστερό, παιδί. παιδί μου, πιο τέτοιο. ότι είναι κάτι που το έχει. Δεν έχει σημασία. Το είναι σύμβολο Δεν που Καλά με το να Ναι, φέρνει. Φέρνει. Δηλαδή, ο Τσίπρα έχει τι ιδέε, του λένε, όπω θέλουμε και ο Γιώργος την εμφάνιση. Την εμφάνιση, ναι. Κουμπώνει. Κουμπο... Το... Καλά, ότι κουμπώνει, κουμπώνει. Κουμπί. Α μην νιώθει άσχημα και τζάκρι. Παιδί κουμπί. Μπράβο. Συγγνώμη, Ζάκ, Ζάκ. είναι τόσοι πασόκια εκεί μέσα που δεν έχουν ένα κεφάλι από πάνω να νιώσουν λίγο μια ασφάλεια. Ο Ρακούι, είναι ο ορφανό που δεν το πέταξαν Η Μαριλίζα. Η Μαριλίζα, καλά, για να μην αρχίσουμε να λέμε δεν τελειώνει, ο Σπίρτζης δεν τελειώνει, ποτέ, Άστο, δεν είναι. Ο, δεν τελειώνει αυτό ε, φεύγουμε πάλι, γυρίζουμε στα εργασιακά και πάμε στο Μπάμπι, Μπάμπι. το φίλος Μπάμπι. Του Μπάμπις Παπαδημητρίου, συνάδελφός φιλεργατικός πάντα ο Μπάμπις από Ακούμε, όταν ήμασταν ναι. στο Σκάι Ε, πρωτοπόρος βέβαια, ωστόσο, οφείλω να παραδεχθώ. Πρωτοπόρο. Αυτά τα έλεγε ο Μπάμπη. Καλά, ο Μπάμπη. <laughs> εδώ και 15 χρόνια. Πα καλά και παραπάνω. Και τα μοιρευότανε. Και τα πιο ρόλα. Σκέφτομαι τον Μπάμπη να, να βλέπει το χατζηδάκι και να του λείπει ένα χί στην οθόνη για να <laughs> ε, εκτονώνεται. Γι' αυτό τον νόμο λοιπόν μίλησε σήμερα το πρωί που βγήκε στο Open Όταν λέμε διευθέτηση εργασίε, κύριε Ραγκούση, κυρίε και κύριοι που μα παρακολουθείτε, λέμε αυτό που είπε η κυρία από τη Γερμανία. Μία μέρα, δύο μέρε, τρεις μέρε, τέσσερις μέρε. Συμφωνώ να δουλέψω αντί οκτώ ώρες, δέκα ώρες. Όσα μάζεψα, δύο, τέσσερις, οκτώ. Ένα οκτάωρο. Μία μέρα. Κάθομαι. Μία μέρα την επόμενη εβδομάδα ή όποτε το συμφωνήσω. Την επόμενη εβδομάδα ή όποτε το συμφωνήσω. Ή όποτε το συμφωνήσω. Δεν πληρώνω με τις δύο ώρες, αλλά πληρώνω με αυτές για τις οποίες κάθομαι. Μπράβο. Δεν πληρώνω με τις δύο ώρες, αλλά πληρώνω με αυτές για τις οποίες κάθομαι. Συγγνώμη, τι είπε. Θα καθόμαστε και να πληρωνόμαστε. Όχι, όχι. Τι παράδεισος. ας Α μείνουμε λίγο σε αυτό που είπε. Θα δουλεύεις δύο ώρες κάθε μέρα ναι. παραπάνω από το οχτάωρο. Τέσσερι μέρε δουλεύει. Επί δύο ώρε, οχτώ. Αυτέ α... δεν τις πληρώνεις όπως ξέρουμε γιατί παλιά ήταν υπερορίε. Τώρα που καταργήθηκαν ροί, Είναι, είναι τσάμπα. Δεν πληρώνει. Δεν τα δύο ώρα αυτά. Ναι. Άρα δεν πληρώνεσαι και τι οχτώ ώρε που έχουν μαζευτεί δύο επί τέσσερα λέει, την άλλη βδομάδα, και αυτή τη μέρα την πληρώνεσαι. Ε, ε, έχει λογική βγάζει αυτό Εγώ δεν το καταλαβαίνω, α, γιατί α. το άκουσα δέκα φορέ. Εγώ δεν το πιάνω, ή είναι κάτι πολύ βαθύ που ο ξέρει Στο σύνολο, θα έχω να 8ωρο τη βδομάδα λιγότερο στο μισθό, Όχι. Θα έχει δουλέψει και δεν θα το έχει πληρωθεί. Αυτό Θα το έχω δουλέψει, στο αλλά στο 8ωρο λιγότερο. Μέχρι στιγμή, στον υπάρχοντα μισθό, δεν θα έχει. Δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση κόψιμο μισθού. Περνάνε ένα-ένα τα βήματα. Θα γίνει με μελλοντικό νομοσχέδιο ή με άλλη κυβέρνηση, θα δούμε. Αλλά όμω. Θα δουλεύει περισσότερο χωρί να πληρώνει. Αυτό είναι η φιλοσοφία του νόμου, Χατζηδάκη. Δουλεύεις οπότε ουσία, οι υπερορίε είναι το κέρασμα. Σε ποιον, Σε... Στο αφαιτικό. Στο αφαιτικό, Ναι. Κερνάμε τι υπερορίε. Αυτό είναι. Και περιστολή δικαιώματο απεργία κτλ. Είναι ένα δώρο τεράστιο στου εργοδότε. Αλλά έτσι όπω το πω, Μπάμπη. Δύο ώρε κάθε μέρα πλήρωτε. Ωραία. Αλλά όμω όταν τι κάτσει την άλλη μέρα, σαν άρε το έχει πληρωθεί. Πώ γίνεται Πώ γίνεται. Δεν ξέρω. Πώ τα Εσύ αφαινε. το κατάλαβε, Χριστιανίδη. Ο Μπάμπη τα έχει μπερδεμένα, μάλλον. Oh, no, ο Μπάμπη δεν τα έχει καθόλου μπερδεμένα. Τα <laughs> <laughs> έχει μια χαρά. Τέλο πάντων, δεν το καταλαβαίνω, αλλά υπέρ μα τα Εγώ εμπιστεύομαι. Εγώ μπράβο, Μπάμπη. Και εγώ δεν yeah. το καταλαβαίνω για να το λέω, Ο Μπάμπη yeah. είναι υπέρ των εργαζομένων. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπω την ώρα. Θα βάλουμε διαφημίσει για να μην πέσουμε πολύ έξω και τα άλλα δύο που έχουν περισσέψει του Βελόπουλου, τα ηχητικά θα τα βάλουμε αμέσω. Α, τι έχουμε, το Απόλιακον. όχι ε, βέβαια, δεν λέτε, έχει, έχει πορείες πορεία Δεν έχει βγει Α. το απεριακό Το βάζει ο Χατζηδάκης ε, κανονικά Οπότε πάμε σε διαφημίσεις Χριστίνα Αγγελάκη πατάει το κουμπί και εδώ είμαστε σε λίγο Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης ναι, βέβαια, Βιώστη, Έχω ευχάριστη είδηση ε, Τι άλλο πια έχουμε γκώσει Στην Ομόρια Πρασίνησε Όχι Έχει βάλει κάτι φίλτρα ο Μπακολιάννη. Τα ιδέε. Στι κολόνε πάνω. Για να πεθαίνουν τα, οι χαραφατμέ. Όχι μόνο. Τι μίζα. Και κάποια. Λοιπόν, τι φίλτρα είναι. Πάνω σε. Δεν μπορούμε να δείξουμε την φωτογραφία. Θα βάλει από κάτι <laughs> την κούπα και θα σου στάζει φίλτρο. Ναι, ναι. όχι σε πρώτη φάση. Α. Είναι φίλτρα που καθαρίζουν τον αέρα. Τι άλλο παπαντζιλίκι θα πληρώσουμε. Δεν έφτανε. Από ποιον. Έλα τώρα αυτές τι δωρεέ δεν τις ξέρω. Κάτι ολλανδικά φίλτρα είναι λέει τα οποία είναι σε πιλωτικό πρόγραμμα, εγκατάσταση δωρεάν κτλ. Άλλη, μόνο. θα το δοκιμάσει εμείς τα χάπαταν. Φέρ Είναι κάτι φίλτρα πάνω σε μια κολόνα τη δε φαντάσου. Είναι κάτι φίλτρα. Με τι μοιάζει. Με τι μοιάζει. Μια σαν σαν αφιγραντήρα, μπράβο, ναι. Σαν, ε, για να καταλάβει. Ωραία. Σαν αφιγραντήρα θα έχει δείξει την Για το καυσαέρριο, είναι. Αυτά λοιπόν, ε, κάθε φίλτρο από αυτά έχουν μπει τέσσερα. Ισοδυναμεί με 7,5 δέντρα. Θα φυτρώνει δέντρα όταν τα δέντρα έχει. Όχι, όχι. Α. Καθαρίζει τον αέρα σαν να είχε 7,5 δέντρα. Δηλαδή, 4 επί 7,5. Ε, τι δέντρα, κόφτε τα. Πήγαινε, βάλτε το στο δακό, το όλο. Ψηφίζουν τα δέντρα σε αυτή Ξηφίζεται, την παράταξη. Δε. Δεν λοιπόν, τα κόβουμε. Έτσι. Καλά κάνε. Πώ κάνε στου σκουριέ χαλκιδική που καραβιάσαν το βουνό. Βάλε τρία φίλτρα. Λοιπόν, τώρα με αυτά τα τέσσερα φίλτρα που βάλουν Πακογιάννη στην Ομόνια, το τι πήραμε έχει φάει αυτή ομόνια, Καλάνε, η ομόνοια επί Πακογιάννη και η Πανεπιστημία Παραπάνω που είναι Ντένε και εδώ πολύ. Ά, ε, ε, έχουμε σαν να έχουμε 30 δέντρα. Άρα ah. δεν χρειάζεται πράσινο, θα βάζουμε φίλτρα. Και θα μα χαίρουν τα πουλιά. Γιατί στο δέντρο καθόταν, έχει εκεί και καθόταν. Ενώ τώρα έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. δεν δε θα είναι κανεί. Τι θα, θα πέρασε από κάτω, θα σου έρχεται η γούνα στο μάτι. Όχι, σα ίσα τώρα. Δε, άμα δεν έχει δέντρα, δεν θα έρθουν και πουλιά. Α δεν θα έρθουν τα πουλιά. Γιατί να, να κάνει πάτε, το πουλιά. Τα πουλιά, Στο τζάμι να πάει να πέσει ομόνια. Η φτιάτρο διώχνει τα πουλιά με τα αεολικά πάρκα. <Σ>... Αυτό με του αφεκρατήρε. Τα Ενώ είναι μοντέρνο δήμαρχο, εδώ είναι μια πόλη πρότυπο για όλο τον πλανήτη. Γιατί πολεμείται το πουλί τόσο πολύ. Με ενισχύεται η καραφα τη ανάγνωση. Εδώ λοιπόν θα έχει φίλτρα. Όσοι περάσετε εκεί θα νιώσετε πιο άλλο αέρα. Θα έχει φύσει. Δεν μπορεί φίλτρο... να βάλει μέσα και να τη βίζει κάτι. Το τι κομματί παίζεται σε όλη αυτή την περιοχή πριν 10 μέρε. Δεν είχε βγει μια μελέτη που τη Λάνσαρα. Την έλεγγε ο Δημάρχο Αθηνέων ότι στην πανεπιστημίου με τα έργα ανάπλαση που έχουν γίνει αυτό το μπροστά του κόσμιου. Τα ξέρωμένα φυτά και ανεβεί <laughs> το ξυγόνο. Έχει ανέβει το οξυγόνο. Τώρα ναι. κάτω, στην ομόνια, ανεβάζει το οξυγόνο, καθαρίζει την ατμόσφαιρα και είναι πιο καθαρά σαν 30 δέντρα. Τι είναι όλα αυτά. Παπαζιλίκη, <Ρε> <Πελίως. Ρε> καργα, καργα. Πως τον περίμενα με τον Πακολιάνη σαν δημαρχός; Πώς άλλος τον περιμένεις τον Πακολιάνη; Όλα ό,τι μοντερνά του πουλήσουν τάχα τη, φέτονε. Α, καλό! 30%. Αν τσιμμα τσιμμα χωράγανε ευτυχώ βάλαμε είχαμε τέσσερι κολόνε και δεν χρειάστηκαν να βάλουμε. Βάλει παραπάνω γιατί το πολύ οξυγόνο δημιουργεί και πρόβλημα. Υπεξεγόνο. Ναι, όχι, Δεν ναι είναι αυτό. Τι θα πάθουμε τώρα. Αυτά τα ]prusनτα. ωραία με τον Πακογιάννη και τα πειράματα που κάνει. Και θα κάθεις και θα κοιτά. Το φίλε. Θα ωραίο. Παλιά καθόμαστε. τα φύλλα. Ο, κολλάνε και όλα τα Τα τζιτζίκι πάνω. <Carmesians> τώρα και θα πάει το τζιτζίκι πάνω. Κάνει τζιτζίκι, και φωτιά, είναι το φίλτρο, τι να πάρει φωτιά. Ατοπικά, άντε το πολύ να κάνει φωτιά. ένα φίλτρο. Και θα πηγαίνουμε κάτω την θα κάνουμε θα μπορεί να κάτω από αυτό κάνει πικνίκ. Θα Παπ, Το, σαλα... το σαλαμάκι, yeah. φέρα και τον ψωμί να το στραμπουλήσουμε. Κάτσαμε κάτω από ένα φίλτρο. κάναμε ένα πικνίκ στην ομόνια Και στις παραλίες, παραλίε. παραλίες, πράγμα. Και παραλίες, και, παραλίες. και η γιατί είναι σαν περιβάλλον, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, Κάτι, το δέντρο έχεις κρεμούσε μια ώρα από το ένα στο άλλο. Τώρα θα κρεμάσει από, από το... το φίλτρο σε φίλτρο. φίλτρο, σε φίλτρο ναι. Από φίλτρο και σε Και Τι να την κάνει σκιά. Α, δεν έχει σκιά. σκιά. Πάνω αυτά. Ο ήλιο έχει γίνει επικίνδυνο <laughs> καταστρέφει <laughs> την επιδημίδα μα. Το λέει και η, η... Γαρμπή. Η Γαρμπή σε ανύποπτο χρόνο το έχει πει. Ναι, ναι, πάντα ήταν επικίνδυνο. Βελόπουλο τώρα με άλλη καινοτόμα πρόταση. Το, για το, το, πώς... το καινοτόμα με την έννοια του καινού. Όχι, με την έννοια Με ΑΓΓ, τα Είναι πρόταση για το τι ακριβώ πρέπει να γίνει στο Αιγαίο. Δεν είμαστε τυχαίο κόμμα. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στου εξοπλισμού. Δηλαδή, όταν εγώ πρότεινα στην κυβέρνηση να μην αγοράσει τα αμερικανικά τώρα. Και τους είπα κάντε μικρά υποβρύχια ρομπότ, όπως έχει το Ιράν. Υποβρύχια ρομπότ, τα οποία 11 μέτρων, μπορεί να είναι και χωρί προσωπικό, να είναι οι κουσάροι του Αιγαίου, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Τους τα πρότεινα με φθηνά με λίγα χρήματα. Τους πρότεινα τον δρόν από την Κρήτη, έκαναν δρόν στην Κρήτη μια εταιρεία ελληνική, έκανε δρόν με πυράβλους επάνω, και πυράβλους και κοιμούνται όρθιοι σας λέω. Αυτό είναι μια φθηνή λύση που είπε το Ροβελόπουλο υποβρύχια ρομπότ. Mm. Είναι φθηνή λύση και πρέπει να την υιοθετήσουμε. Μία λύση είχε δύο προτάσει μέσα στο ηχητικό που ακούσαμε. Τα υποβρύχια ρομπότ που θα παρακολουθούν από κάτω τι γίνεται στο Αιγαίο, τα πάντα. Και τα ντρόν, τα ελληνικά. Τα ντρόν στην Κρήτη με πυράβλου. Τι πυράβλου, παγωτά. Τι, δεν μπορεί να φανταστεί άλλο πύραβλο. Ποιο θέλει το λάκι κάπου, θέλει το καραμπόλα, το κυπελάκι. <laughs> Μόνο πυράβλου. <laughs> το καραμπόλα. <laughs> το σπρόξε γλύψη ήταν στα χρόνια τα δικά μου. <laughs> να σου πετάνε σπρόξε γλύψη <laughs> από πάνω. <laughs> μα έφτιαξε κάποιο ντρόν στην Κρήτη με πυράβλου. Τι πυράβλου, τι πυράβλου σου έβαλε. Και ποιο είναι αυτό, δεν το παίρνει η ελληνική κυβέρνηση. Να το έχουμε πάνω τα ρομπότα από κάτω, τα υπήραυλοι από πάνω, τελειώσαμε. Ασχολείται όμω και με τα σημαντικά θέματα. Δεν είναι ΑΕΚ. Όχι, έτσι είναι. Θα, θα το πάω, ρε παιδί μου άκρα. Και το έχω. Αυτό που λέω και, και στα εδώ, δύσκολα. Θε να μου πει ότι είναι ένα άνθρωπο και ένα κόμμα που μελετάει, εξεργάζεται θα θα θέσει. Έχει επιτελείο και τα κωδικοποιεί όλα αυτά σε συνθήματα. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Θα ακούσουμε να το ακούσαμε και χθε ένα σύνθημα του. που το ακούσαμε χθε και τώρα, μας είσαν κατευθείαν στο νου Τι από πού πήρε του, ναι. την έμπνευση. Γιατί για εμάς την ελληνική λύση η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η πατρίδα ποτέ δεν πουλιέται. Η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Απλά πράγματα είναι. Η Πατρίδα ποτέ δεν πιείτε. Η εκκλησία ποτέ δεν πεθαίνει Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Γράφει την πιστή φτάνει Σταμεί, ιδανικά. Η πατρίδα δεν πιείτε. Η πατρίδα ποτέ δεν πιέστε. Η, Η εκκλησία δεν πεθαίνει. Η εκκλησία ποτέ δεν πεθαί. Η ιστορία δεν ξεχνιέται η ιστορία δεν ξεχνιέται. Από τους παπαροκάδες λοιπόν η Τι έχει ζήσει ο τόπος ο Έρμος <laughs> Τι, Τι είχε... Από τους παπαροκάδες Οι πρώτοι που μίλησαν για το τσιπάκι Ναι σε ανύπτω το χρόνο Τώρα μας βάζουν ανύπτω... το εμβόλιο Το φάγαμε πέρυσι από τι μάσκε. Έχουμε γεμίσει τσίπ. Σκληρό δίσκο γίναμε. Μην χαθούμε. Ο Βελόπουλο είναι το θέμα μα. Α, ναι. ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Το τσίπ και το τσίπ. Το ρεφρέν του, των παπαροκάδων έγινε σύνθημα του Βελόπουλου στη Βουλή. Εγώ δεν πέφτω από τα σύνθημα να έχει λάψει του τείχου ο Βελόπουλο. Πολύ πιθανό ταιριάζει του. απόλυτα και τα ίδια ιδανικά μοιράζονται. Τι άλλο θα μπορούσε δηλαδή να ακούει ο Βελόπουλο. Από Για πε μου, Όχι, ναι, τι αυτό, θα ακούγε. Από το χικμέν που σαν σήμερα έφυγε το 61. Απ' το κόλυσε, ωραία. Ναι, δεν το ναι, κόλλησες, δεν πράγμα, έχουμε πράγμα, Χικμέτ όμω. μετάβαση. Α. Δεν έχουμε Χικμέτ. Έχουμε το 63, λάθο, όχι το 61. Ε, έχουμε Τσίπρα. Δεν έχουμε, αλλά το, το έφερα αριστερά κατευθείαν. Πολύ γρήγορα πήγαμε. Τον κομμουνιστή από... Στον αριστερό. Ε, ναι, ναι, στο φιλοχωρικό Βελόπουλο. Τελειώσαμε. Έχει να πεις κάτι άλλο. Α, πολύ γρήγορα πήγαμε. Αυτό θέλω να πω. Αυτό το φέρει κουβέντα. Και είναι και βλέπω και την ώρα πάντα. Κάποιο κοιτάει και το ρολόι από πάνω. Σωστό. Κάποιο στον δρόμο τρέχει. Τσίπρα στον ρώτηση τρέμει. Για... Το σακάκι. Όχι. Ε, τώρα, βασικά, τώρα <laughs> δεν ξέρω, δεν το άκουσα αυτό. Φρέποτε. Θα, θα μπορούσε. γιατί όπω. Αυτά κοτάνε, θα ήταν Δεν ωραία. κοτάνε. Ε, δημοσιογραφία τώρα. Ε, το ρώτησε για μια δήλωση του Τσακαλώτου που είχε πει ότι για τη μεσαία τάξη όταν ήμασταν δεν είχε ζοριστεί μεσαία τάξη επί ημερών μα κτλ. Ναι, ναι. Και ήρθε η κουβέντα στη μεσαία στη τάξη. Και, α, <laughs> και στο Τσακαλώτου. Και να και σας εμπιστευτεί, να τα σπίτια κύριε Πρόεδρε όταν έχετε στο παρελθόν, στο παρελθόν περίπου την είχατε στοχοποίηση. Γιατί λοιπόν Όχι, τώρα δεν δεν, είχαμε ε. Ε. δεν είναι αυτό. Και άρα γι' αυτό έχουμε χτυπήσει τους Μεσαίους. Στο παρελθόν ήμασταν αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε μια πολιτική προκειμένου να βγάλουμε τη χώρα Από, τη, από τα μνημόνια στην το, οκτάετή το, το, το, το, κατάσταση που πλήρωσε η Τουρκία. Αντισανάλογα, περισσότερο η μεσαία τάξη. Τον λογαριασμό τον πλήρωσε συνολικά η μεσαία τάξη. Συνολικά από όλε τι κυβερνήσει. Στην περίοδο που κυβερνήσαμε εμεί, αναλογικά λιγότερο. Αλλά αν υπήρχε άλλη επιλογή, να είσαστε βέβαιοι, κυρία Τρέμι, <laughs> <laughs> ότι θα την είχαμε αναλάβει. Ήταν λάθο αυτή η δήλωση και μάλιστα ήταν. Παρεξηγήσιμη και παρεξηγημένη δήλωση, άλλο ήθελα να πει ο Ευκλήδης. Και άρα γι' αυτό έχουμε χτυπήσει τους μεσαίου. Το ομολογούμε αυτό. Υπάρχει μια μεγά ένα μεγάλο κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, των αυτοποσχολούμενων και των μικρό μεσαίων επιχειρήσεων που πραγματικά του έχουμε χτυπήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Ε, που προέρχεται και από μια αγγλοσαξονική σχολή, όπου είναι πιο... Ευκρινή ο διαχωρισμό εργατική τάξη και τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα αισθάνεται μεσαία τάξη ακόμα και ο εργαζόμενο που ζει με το μεροκάμα Τι είπε τώρα στο τέλο, το προσπερνάμε λίγο. Αυτό. Αυτό. Λάθο ο Ευκλήδη και σύμπλευση Τσί. με τον Παπανδρέου. Θα βιάσει όλου. Ναι, αλλά με τον Παπανδρέου. Αυγιάζει τον Ευκλήδη. Σύμπλευση. με τον Γιώργο. Ναι. Αυγιάζει τον Παπά. Τον στήριξε σα. Τον στήριξε. αποστάσει για του χειρισμού. Όχι, κάνει λάθο. Τον ε, στήριξε. Έτσι ξέρω, το ειναι, άκουσα. Ειναι. Τον στήριξε τον παπά. Δεν σε Τι είναι με εμένα, δεν πιστεύεσαι. Ναι. Ωραία. Τον στήριξε πάντω. <στήριξε>. Ρώτα κι άλλου, κανένα δυο απ' έξω. Ναι. Τον στήριξε. Οπότε, ε, όλο αυτό με τη μεσαία τάξη είναι λάθο του Ευκλήδη. Δεν τα είπε σωστά, Ευκλήδη. Ακούσαμε και το ηχητικό, ποιο ήταν ακριβώ. Και ε, πάνω απ' όλα, ξέρουμε τι έγινε με τη μεσαία τάξη. Και πάνω απ' όλα, κάποιο άλλο πάντα έφταιγε. Ο Τσίπρα δεν έχει να αναλάβει, δεν είναι ότι είχε ευθύνη. Ο έκανε πατάτα. Ναι, ναι. που έβαλε του φόρου και που δήλωσε μετά τους ξεζουμίσαμε για τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη το κράτη και, βέβαια όλο αυτό και το έδειξε και στι εκλογέ. Αλλά από εκεί και πέρα παραμένουν ακόμα, δε, δεν έχουν δοθεί απαντήσει. Και γι' αυτό έρχονται και πανέρχονται αυτά τα θέματα συνεχώ. Πιστικέ, κατά τη γνώμη μου, απαντήσει. Όχι, δεν έχουν. Το πρώτο που θα έπρεπε γίνουν και πιστικέ ερωτήσει για να αυτή είναι η απαντήση. Όχι, όχι, όχι. τις απαντήσει αυτέ τι δίνει ένα κόμμα που χάνει τι εκλογέ, πρέπει να τι δώσει για το ναι, καλό έτσι. του ίδιου του κόμματο. Για να τελειώσει αυτό το Δεν τα έχουν κλείσει, δεν του έχουν κλείσει. Δεν έχουν κλείσει υποθέσει και του λογαριασμού και γι' αυτό έρχονται και πανέρχονται και γι' αυτό και ο κόσμο δεν πολύ ακούει τι λένε. Εμεί εδώ, γιατί και προχθές ο Τζίμι, ένα ακροατή από το Ρότερντα Μούστου, Είχαμε λίγο Τσίπρα χθε, δεν θυμάμαι, μια τάκα. Και λέει πάλι με Τσίπρα η εκπομπή κτλ. Και, και σήμερα, φαντάζομαι, αν μπορούσε, θα έστελνε αυτό. Είμαστε από του λίγου που ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, ε, με τη συνέντευξη που είπατε. Δεν ασχολείται κανεί στην Ελλάδα. Κανείς. Ασχολούνται, δεν θα ασχολούνται αυτοί που θα πρέπει ώστε το κόμμα να, να πάρει τα πάνω του Ασχολούνται το επιτέλειο, ο είναι Συριζέ, οι, οι υπόλοιποι δεν ακούνε Κάτι τρόλο από εδώ και από, για να το ανεβάσουν Δεν φτάνουν αυτοί oh, Δεν Επίση είναι και αρχηγός αξιωματική αντιπολίτευση, να θυμίσω. Ναι. Δεν γίνεται να μην, να, μην, να, ό,τι παπάρα λέει να μην ασχολείται και κανείς Επίσης, να είναι και να περνάει στο έθνο. Μέθοδος... Υπάρχει ένα ποσοστό και σε, σε μια προφανώς. εκπομπή που βέβαια το βασικό ποσοστό είναι η κυβέρνηση. Αλλά, η κυβέρνηση. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια άλλη, ένα άλλο ρητό που είναι πολύ σωστό. Ασχολούνται και να σε βρίζουνε. Αρκεί να σε ασχολούν. Να υπάρχει, ναι, ναι. να κάνει ντόρο με το όνομά σου, με την παρουσία σου, με τι θέσει σου. Σε λίγο θα λέμε ο αυτό του Παπανδρέου. <laughs> Έτσι πως πάει. Ο συνέτερος θέλει, λέμε, Ο το, συνέτερος το αυτός που είπε Παπανδρέου τον Γιώργο του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι καλύτερο. να Να το λανσάρουμε Εγώ αυτά. το ονειρεύομαι. Όλοι το θέλουμε. Θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Θα δυσκολευτώ, αλλά μπορεί να ε, Γιώργος. Ε, είναι ειδική περίσταση. Άχιστε, το το Ναι και το, το, το, το λαό. Α, για επαγγελματικού λόγου. Σας λόγους, παρακαλούμε Άρα, 20 χρόνια ελληνοφρένη <laughs> Άνετα, 20 χρόνια άνετα, άνετα ελληνοφρένη Οπότε ε, Όταν έρθει η ώρα όμως, Ας μην το ρουσουζέψουμε oh, μην το φάνω, Να το, φτιαχτεί ναι. το, το φοβάμαι αυτά. Η κουμπαριά να γίνει Και εδώ είμαστε εμείς θα το παρακολουθήσουμε Σαν σήμερα το 41 Οι Γερμανοί ναζί μπήκαν στην Κάνδανο Κάτω στην Κρήτη Ισοπαίδουσαν το χωριό Πρέπει Και, και εκτέλεσαν 180 κατοίκου του χωριού. Μια μέρα πριν στο Κοντομαρί πάλι είχαν πάει επειδή το κρατούσαν οι Γερμανοί οι ναζί με ότι οι κριτικοί αντιστάθηκαν στην μάχη τη Κρήτη. Οπότε δεν... εκδικητικά έμπαιναν και άεσαν στο χωριό. Οπότε ακούμε ένα ηχητικό και εδώ είμαστε. Οι Γερμανοί από το κέντρο τη Καντάνου ξεκίνησαν σε όλη την ε, κομμόπολη τη Καντάνου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' τα ανατήρεσαν. Όσα σπίτια καιγονταν εύκολα, τα έκυγαν.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 Φεύγοντας σκότουσαν και το σκύλου για να μην υπάρξει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτό τον τόπο. Αυτά το 1941 ήταν από τα πρώτα εγκλήματα, τα όσα έγιναν στα χωριά εκεί της περιοχής, ήταν από τα πρώτα εγκλήματα που έκαναν να ζει στην Ευρώπη. Δεν ήταν κάτι είχαν ψηλιαστεί και κάτι είχαν ψηλιαστεί και εδώ οι ντόπιοι, Οι Έλληνε δηλαδή και τα μάθαν τα μαντάτα ότι με τη μία ένα χωριό ολόκληρο ξεκληρίστηκε Με τη μία, 180 κάτοικοι, γκρεμίστηκε στη Θέμελα. Μπήκε και μια ταμπέλα ότι αυτό έγινε προς παραδειγματισμό. Και εκεί καταλάβαμε ακριβώ τι παίζει με του Ναζί. Και υπήρχαν συμπατριώτε μα τότε που αυτού του. Υποστηρίζαν και συνεργαζόντουσαν. Τους στυρίζαν, συνεργαζόντουσαν. και οι απογονοί του έχουν εμπολιάσει όλε τι κυβερνήσει από εκεί και πέρα, κάνοντα ότι δεν ξέρανε, δεν γνώριζαν κ.κ. Εδώ θυμάται η ακροάτρια η γνωστή, η δασκάλα, και να στέλνει μήνυμα: Ότι σαν σήμερα το 1985 85 ο μπαμπά Παπανδρέου Ανδρέα. Βγήκε η δεύτερη φορά. Ναι, σάρρωσε τι εκλογέ το 85. Νομίζω εσύ, εκεί, ήταν το τσο, εκεί ήταν το τσόβο. Εκεί ήταν το τσόβολο εδώ το 89. Θα σας γελάσω, δεν θέλω Ιούνιο. Νομίζω το, το 89. ήταν. Ωραία, το νομίζω και εγώ το 1989. Αλλά σάρρωσε εκεί ο Παπανδρέου το 1985, χαμό. Καρότσε, όλοι πάνω στην καρότσα, ναι, φοβόλτα, ναι, σημαίες, σημαίες, Χλιδί, βάτες ρωματήρια, μπουζούκια, μπουζούκια, μπριτζόλα. Χορτάσαμε κρέα. Και σαν σήμερα το 63 που πάμε και πριν, έφυγε από τη ζωή ο κομμουνιστή ποιητή Τούρκο, Ναζίμ Χικμέτ, ένα δικό του τραγούδι με ένα δικό του, μάλλον του στίχου, δικό του τραγούδι. Ποίημα που του στίχους στα ελληνικά έχει αποδώσει ο Γιάννη Ρίτσο και τη μουσική ο Θάνο Μικρούτσικο και τραγουδάει Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στι διαφημίσει, τα υπόλοιπα θα τα Η μου καρδιά βρίσκεται για τρε εδώ πέρα. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται με τη στράτευα που κατεβαίνει προ το κίτρινο ποτάμι. Στην Κίνα βρίσκεται και ύστερα την Τι κάθε βγει Τι κάθε βγει Με τα χαράματα Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα Του φεκίζατε στερα, γιατέρε την καθαύγει, την καθαύγει, γιατέρε με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα το φεγγίζεται. Αν μου καρδιά βρίσκεται, γιατέρε εδώ πέ στην Κίνα βρίσκεται με τη στρατιά που κατεβαίνει προς τα